θέλω να ευχηθώ σε όλες και σε όλους καλή χρονιά και ο καινούριο κρόνος να σας βρει άνεργους, χαμιλλόμεις τους, Θέλω να ευχηθώ σε όλες και σε όλους καλή χρονιά και ο καινούριο κρόνος να σας βρει με τον καινούριο ασφιχτικό κλειό τον νημονίο και της επιτροπή. Ότι περιμέναμε τι ευχέ για να γίνει αυτό. Πρόβλεψη, είναι όχι ευχή. Όχι, είναι ευχή. Είναι Προπόφαση. Ευχή του μάλλον. Αλέξη Τσίπρα. Του Αλέξη Τσίπρα. Οι ευχέ. Mm. Γιατί μετέδωσαν τα κανάλια η ΕΡΤ πρώτη κάτι ευχολόγια εκεί του Πρωθυπουργού, ενώ το σωστό είναι αυτό που μόλι ακούσαμε τώρα. Και γιατί να κοροϊδευόμαστε, Γιατί να κοροϊδέψει ο στον κόσμο. Όχι, την αλήθεια. Άλλο πια. Όχι, τσίμπησαν ω ήταν, δεν χρειάζεται. Καλώ ορίζουμε. Σα καλω ορίζουμε. Σε μια νέα μέρα. Μα βρήκατε. Είναι η πρώτη live εκπομπή, live εκπομπή του 2017. Ναι. Η πρώτη όμω. Και είπαμε να είμαστε μαζί γιατί όλη η εβδομάδα έτσι θα πάει. Ναι. Να Καθότι είναι διακοπέ σχολικέ και εμεί εδώ λειτουργούμε όπω τα σχολεία. Από αύριο θα είμαστε Θεσσαλονίκη για τις επόμενες τρεις μέρες. τι επόμενε τρει μέρε. Τη μέρα ναι. είναι αύριο, έχουμε χάσει χάσει. Τετάρτη. Τετάρτη, πέμπτη Παρασκευή από Θεσσαλονίκη, από το στούντιο τη Θεσσαλονίκη στα. Εκπέμπουμε Γιατί έχουμε και εκεί σταθμό και, εκεί. και είπαμε να πάμε να τους δούμε Να μας δουν και να φέρουμε τον Παγωμένο γιατί προβλέπονται κάτι χιόνια Ακούω προς το τέλος της βδομάδας Παγωμένο έρχεται ένα μέτωπο Από τη Σκανδιναβία Και κατεβαίνει σιγά σιγά Ναφή. πρώτα τη Θεσσαλονίκη, μετά θα φτάσει ω εδώ. Δανία, να τη Σουηδία. Είδε, μπορεί να μην ήρθε τίποτα άλλο από τη Σουηδία. Ήρθε το χιόνι. Έρχεται όμω το χιόνι το παγωμένο τη. Καλή χρονιά να έχουμε. Δανία να είναι το χνότου θα είμαστε. Α, Ρε αποστολή. Το το λέμε κλασικό, δεν θα είναι. Τα λε όμω με μια ευκολία. Τα έχω επιλέξει. Μην τα σπαταλάζει. Αποκλίζω χιούμορ τακτικά. Είσαι χώρα με άλλα λόγια. Επαγγελματία. Μπράβο, μπράβο. Α το πούμε έτσι. Λοιπόν. Ε, ευχαριστούμε και μα στέλνουν και μηνύματα στο Twitter όλε αυτέ τι μέρε. Τα βλέπαμε τα λάβαμε υπόψη μα. Ευχαριστούμε για τι ευχέ. Εγώ ήμουν εδώ και με τον Πογιόπουλου προχθέ. Λάιβ ήμασταν παλιά. Με δεν Δεν τον... μουσικό, μουσικό χορευτικό ήταν. Αυτό με κάλεσε. Μουσικό μιζέρια θα ήταν. Όχι, όχι, όχι. Προσπαθήσαμε. Κάναμε προσπάθεια. Μάμα μία έπαιξε. Όχι, τα είχα επιμεληθεί εγώ. Πάλι καλά. Κοιτάξτε, δεν ξεφύγαμε πολύ από τα αυτά που φαντάζεσαι, αλλά λίγο. Mm. Του βάλα κάτι από τα Ισπανικά, εκεί αλμοδόβα, δεν καταλάβαινε αυτό. Πού να ξέρει, παιδί μου, λυμάντα. εγώ την είναι πολιτικά τραγούδια, τα μισά τα πίστεψε, ναι. το θεάτρο και όλα αυτά. την πολιτική, <σκοίτα> <όμως, σκοίτα> δεν καταλάβαινε. Ο Λάσκαρη κάτι καταλάβαινε. Είναι γραμμή, πες του είναι γραμμή και που, που δεν έχει πάρει, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Ο αγοραστό εκεί δεν του μίλαγε, οπότε τον είχαμε παγιδεύσει και περάσαμε καλά. Εντάξει, μια χαρά. Είχε και κοτάκι μόνη σα. Όχι, δεν ήταν κοτάκι ήμουν εγώ. Δεν γίνεται όλη η μέρα του κοτάκι <χει> έκανα τον κοτάκι, έκανα τον κοτάκι με μεγάλη επιτυχία. Ε, κατά τα η πόλη εδώ και η χώρα ακόμη σε ρυθμού. Τον κοτάκι έκανε την κοτάρα, eh. <χει> σε στρίμωξε καθόλου, eh. <χει> Συμφωνούμε. Αυτό <χει> λέω. Ήρθε <Λιόν, Λιόν. χει> <χει> <αρχίσε> η τα να <σαγκαλιάς> αρχίσει και τα γλωσσόκα. Στα <χει> βασικά, <χει> βέβαια. Στα βασικά, γιατί είναι πολύ. Ο Μπολιόπουλο είναι πολύ σε αυτά αφοσιωμένο και δεν έχει νόημα. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει νόημα. Έλειπα ένα άλλο που μιλάει. Έπειδή με ακούγει ένα τραγούδι με αγγλικό στοιχό, ο άλλο δεν ακούει τίποτα. Την τραπεζόν είχε φέρει να ακούσει τίποτα. Τι ακούει Ούτε να ντύλαν Κάτι Τι διούτε τα... αυτά δεν τα ξέρει Ποπ. Κατά τα άλλα Ποπ. εδώ οι ρυθμοί από ό,τι βλέπω στην πόλη Παρόλυτε ακόμη... την ηλικία του Κρήτης παραμένει αυτός Ναι πάμε παραπέρα Καλή χρονιά πάντα Τι μου στέλνει μήνυμα το Ρομπογιόπουλος να, <laughs> Νίκο μου καλή χρονιά όλα να είναι καλά ε, Για πες Η πόλη είναι σε ρυθμούς βλέπω αργία, ακόμη Δρόμοι Ναι. Μαγαζιά υπολειτουργούν. Λείπει ο κόσμο. Όχι λύπη. Δε Δεν Δε βγαίνει ο κόσμο. Πού να Δεν Έχουν μέσα του όλοι. Είναι ναι, ναι το μαχιασμένοι όλοι. Λίγο, λίγο από αυτή τη ρόδα στο κέντρο που όλοι κάναμε. Και δέκα φορέ όλο εκεί όπου με εκεί με συνέχεια. Στη ρόδα. Πάνω, κάτω, γύρω, Ήταν και Ήταν και και ήταν πολύ χρήσιμο. Αυτό δεν λειτουργήσε, το ξέρουμε, άλλη ήταν μια ωραία γκάφα. φούσκα που να μην υπάρχει ο Καμίνης έχει κάνει ή όχι. Γενικώ έδειξε όλη την αντίληψη Καμίνη αυτό το έργο, Ελείως. γιατί πολλοί τον πιστεύανε για σοβαρό. Και... Μπας ήταν άλλη μια στιγμή, πολλοίς κόσμος τον βγάλουν, έχουν βγάλει δύο φορές. Ναι. Πολύς, ναι, ναι, πολλοί νομίζαν ότι α, αυτό είναι και, και μόνο... Αλλά αυτό δείχνει ακριβώ πώ λειτουργούν οι ελληνικοί κρατικοί μηχανισμοί, θεσμοί, κοσταντινάβων. Μεγαλομανία του κόλπου χωρί υποδομή. Τίποτα, ναι. Χωρί προετοιμασία, χωρί τίποτα. Και ξέρει, και κάτι άσχετο, γιατί αν αυτό. Ας υποθέσουμε ότι λειτουργούσαν όλα σωστά mm. και τα είχαν προβλεφθεί μηχανικά εκεί τα συστήματα, τα βάρη. Τι θα έβλεπε εκεί, Αυτό όταν ανεβαίνει παραπάνω, πάνω, πάνω, βλέπει τον τελευταίο όροφο των ξενοδοχείων και του Υπουργείου. Mm. Ναι. Και στο βάθο η Βουλή και λίγο ημιτό από πάνω. Η Βουλή φαίνεται. Δεν φαίνεται τίποτα άλλο εκεί μέσα. Ε. Αυτό αν είχε μια αξία, το έχουν βάλει στο Λονδίνο εκεί που το έχουν βάλει. Το αντίστοιχο. Το το είναι πολύ μεγαλύτερο. αυτό τώρα, το πιο ώρα που γράψατε δεν γυρνάει. Ναι, δεν γυρνάει. Εγώ εδώ. Γράψαμε πολλά. Εμένα αυτό, ένα που μου άρεσε είναι ότι κρατήσε το μέχρι τον Ιούλιο να γίνει ανεμιστήρα. Τουλάχιστον. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, να γυρίζει ναι. με δύναμη με τα βαγόνια μαζί. Αλλά εκεί που το βάλανε και να λειτουργούσε. Δεν είχε νόημα. Είναι τόσο κλειστή πλατή πλατεία αυτή. Τόσο, δηλαδή, έφτανε μέχρι τον έκτο ο 7 Θέλω να πω ότι. Βάλτε το που βάλω, βάλω στο Ζάπιο. Να βλέπει το φάλερο κάτω. Να βλέπει την Ακρόπολη. Χαζόμαστε. Να έχει ανοιχτό σιάπρο. Αλλά και στο να το βάλει να... εκεί. Το το έχει. το πράγμα. βλέπει. Μια του κόλους, και, τους, κάτι χαζά, και κάτι κτίρια. το. Βλακίες. Η <laughs> <ναι>. <laughs> <laughs> τι βλέπεις. Λίγο από την τι είναι τώρα. ένα δίκιο αυτό. Εν πάση περιπτώσει, κάπω έτσι μα άφησε το 2016. Έρχεται το 2017, το οποίο δεν το προσέξαμε όλοι, γι' αυτό είμαστε εμεί εδώ. Επειδή είναι ένα έτος, πολύ καλό θα είναι. Θα είναι το καλύτερο έτος των μνημονίων, να ξέρει. Το 2017. Προφυλακτικά, ίσω. Μαζέψαμε. Όχι, Τσίπρα, χειρότερο. Μαζέψαμε από το πρωτοχρονιάτικό του διάγγελμα όλες τι αναφορέ και είναι πολλέ που έκανε για το 2017. Άκου και μάθε να ξέρει τι ακριβώ θα γίνει. Φιλοδοξούμε λοιπόν το 2017. Να είναι η χρονιά που η χώρα μας θα κάνει το μεγάλο άλμα προς τα μπρος. Γιατί το 2017 θα είναι έτος υψηλών ρυθμών ανάπτυξη. Το 2017 επίσης θα είναι το έτος των επενδύσεων. Το 2017 είναι και η χρονιά ολοκλήρωσης των μεγάλων έργων υποδομής. Το 2017 όμως πέρα από χρονιά ανάκαμψης θα είναι και το έτος των μεγάλων θεσμικών τομών και αλλαγών που έχει ανάγκη ο τόπο. Το 2017 μέχρι το Σεπτέμβρη θα προχωρήσουμε σε μια μεγάλη τομή στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Το 2017 θα προχωρήσουμε επίσης τη μεγάλη μεταρρύθμιση στην υγεία. Αλλά το 2017 θα είναι και χρονιά σημαντικών αλλαγών στην τοπική αυτοδιοίκηση. Το 2017 τέλος παλεύουμε να είναι και έτος ορόσημο για του εργαζόμενους στη χώρα μας. Μα όλα θα γίνουν το 2017. Όλα θα βγούμε στι αγορέ, θα αυτούν επενδύσει, θα μειωθεί η ανεργία. Όλα θα γίνουν το 17 μη δεν τα προλαβαίνουμε, φοβάμαι όλα αυτά. Ναι, από χαρά σε χαρά. Έχουμε ήδη τρει μέρε. Τρει δεν έχουν σημαίωση ο μήνα. Τρει έχει ο μήνας. Και ήδη πάνε όλα πολύ καλά. Φαντάζουν να τελειώσει το 17 του χρόνου, τέτοια μέρα, τι ακριβώ σούμα θα κάνουμε. Πα, πα. Πολύ καλά προδιαγράφονται Τις... τα πράγματα. Τι θα γίνει το 18 δηλαδή. δηλαδή δεν δηλαδή, θα έχουμε είναι... τι να κάνουμε το 18, θα φέρουμε κανένα μνημόνιο. Αφού θα αφού αφού πάει θα τόσο καλά τα 17 και θα. Τα μνημόνια δεν είναι να φύγουν έτσι τώρα που τα έχουμε συνηθίσει. Όλα αυτά που λένε όλοι αυτοί να τα διώξουμε δεν είναι εύκολο αυτό. Δεν μπορούμε χωρί μνημόνιο. Δεν μπορούμε Μην... εμεί τώρα. Εννοείται. Αυτοί μπορούν να πούνε τα όχι του. Μπορεί εσύ χωρί Βελκουλέσκου. Οικομενικά. Το χείλτον όχι. Όχι. μόνο η μοιραράκι θα μπαίνει. Δεν γι' αυτό ναι. σου λέω. Σκέψει την... τώρα, παρουσίε. Μοιραράκι, αχτιόγλου. Βελκουλέσκου. Κατρούγκα. Θε να το. Κατρούγκα. Όχι πια. Τσακαλώτο. Μπαίνει που και που. Τσακαλώτο. Τιτάνε τη πολιτική αριστερά στην Ελλάδα. Τιτάνε. Του τιτάνατο κάκελο γίνεται εκεί μέσα. Αυτό. οπότε πάνε και όποτε έρχονται, νομίζω θα έρθουν και τι επόμενε μέρε θα τα συζητήσουμε. Τι μέρε αυτέ έγινε και το. Καλά, κάθε εβδομάδα μαζεύεται δύο-τρία τραγικά γεγονότα σε παγκόσμιο επίπεδο, τα οποία σημαδεύουν. Είναι και τόσα πολλά που δεν μπορούμε να τα επεξεργαστούμε και να τα θυμόμαστε. Έπεσε και το αεροσκάφο στο Ρώσικο. Με, τη χοροδία, με τη χοροδία μέσα δεν ήταν ε, η Αλεξανδρόφ. Αλεξανδρόφ Μέχε. λεγόταν και στην αρχή Νοηδρατή, δεκαετία του 20 νομίζω. Μέχε. Μετά έγινε κόκκινο στρατού και μετά την πτώση, ανατροπή, κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού ξανά έγινε Αλεξανδρόφ. Τα σήματα όμω είναι όλα σφυροδρέπανα, τα έχουν κρατήσει. Οι Ρώσοι δεν έχουν πρόβλημα με αυτά. Όπω και η αεροπορική του εταιρεία έχει όλα τα σφυροδρέπανα κανονικά, τα σύμβολα που είχε. Όχι, δεν σημαίνει αυτό. Λέω ότι τα έχουν κρατήσει πάντω. Υπάρχει μια τάση στι άλλε χώρε τη Ευρώπη Κεντρική οτιδήποτε τέτοιο να το καταδιώκουν. Πολωνίε, Εσθονίες και βέβαια να βάζουν τα αναζιστικά σύμβολα που εκεί δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Οι Ρώσοι τα έχουν κρατήσει όλα αυτά, τα θεωρούν συνέχεια. Ε, την χοροδία αυτή 60 άτομα νεκρά όλοι. Ναι, μεγάλο ο κομμάτι. Είναι μια χοροδία η οποία δεν σύμματής. είναι μια τυχαία χοροδία γιατί επειδή έχει τραγουδίσει μέτωπα έχει μια παράδοση. Ήταν αντρικέ φωνέ, πολύ ωραίε. Τώρα τελευταία έκανε, είχε έρθει και στην Ελλάδα πριν 5, ναι, 6, κάτι, 7 ναι, χρόνια, κάποια στιγμή στον Πάτμινγκτον. Οπότε, ε, λογικό είναι να ακούσουμε κάτι από σήμερα. Θα ακούσουμε έτσι δύο-τρία κομμάτια. Εμεί αυτή την εκπομπή δεν μα λείπουν. Ε. Κατά καιρού του ακούμε. Αλλά με ένα κομμάτι γνωστό μπορούμε ιταλικό επαναστατικό τραγούδι. Μπορούμε να πάμε στι πρώτε διαφημίσει. Stamattina mi sono alzato, o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao. Stamattina mi sono alzato, mi ho trovato il Partigiano, mi via Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Partigiano, mi via Che mi sento di morir Partigiano, portami via Che mi sento di morir Se io muoio, partigiano Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io moio da partigiano, tu mi devi seppelir. Seppelire sulla montagna, oh, bella ciao, bella ciao, bella Se per sulla montagna, sotto l'ombra d'un bel fiore, sulla montagna, sotto l'ombra d'un bel fiore, e le genti che passeranno, bella sciam, bella sciam, bella sciam, ciao, ciao, ciao, e le genti che passeranno! Considerano che bel fior Questa fiore del partigiano Bella ciao, bella ciao, bella ciao, Questa fiore del partigiano Morto per la libertà Φιλοδοξούμε λοιπόν, το 2017 να είναι το έτος που θα επιβεβαιώσει την ιστορία μας. Η χρονιά που η χώρα μας θα κάνει το μεγάλο άλμα προς τα μπροστά Βράς, Βράς, ας τα κομμάτια. Τώρα αυτό το για καλό, γιατί αν είναι στο το γνωστό αστείο, στο, στο χείλος του να. γκρεμού η χώρα, το άλμα προς τα μπροστά ίσως βέβαια να είναι επιβεβλημένο εδώ που έχουμε έρθει. Μπορεί. Πρέπει να γίνει αυτό το άλμα και νομίζω, Την πρώτη φορά αριστερά, τώρα τι είμαστε, δεύτερη φορά αριστερά. Δεύτερη φορά πάνω πρώτη φορά μετά την πρώτη φορά αριστερά, γιατί αριστερά δεν το λε αυτό. Δεν το λε, όχι. Μπα με το πρώτο που το έλεγε. Αριστερά. Αν κάτι έλεγε στην αρχή ήταν ότι αυτή είναι αριστερά, ρε παιδί μου, έρχεται. Κοιτάξτε να δει. Αν είμαστε μάγκε, να μην πέσουμε στον κρεμό, να πει ρίξουμε απέναντι. Έχει ένα χαντάκι τεράστια 30 μέτρα. Πήδα 30 μέτρα να πα στην απέναντι όχθη. Πώ πειδά 30 μέτρα με τη ρόδα του καμίνιν. Με τη ρόδα του καμίνιν αυτό. Να κάτι. Γράφει εδώ ένα υποστηρικτή Καμίνη. Κα, ναι, ναι, έκανε τον υπολογισμό, εντάξει. Τον υπολογισμό. Καμία δουλειά δεν ντροπή, βέβαια. Φυσικά λέει ο κλασικό Ελληναρά δεν θα πει πόσο κόσμο τάισε και στέκασε τόσα χρονιά ο Καμίνη με την κρίση. Σωστό. Ε, αλλά θα κολλήσει τη ρόδα που δεν γύρισε ποτέ. Αυτή ήμασταν πάντα. Τέτοιοι τέτοι ήμασταν. Τέτοι... Δεν εκτιμάτε το έργο Καμίνη. Δεν εκτιμάτε. Ναι, ναι. Όντως. Γιατί υπάρχει. Ναι, και γενικότερα ναι. όλο αυτό είναι ένα κάτι που θέλει η συζήτηση και έχει δώσει στίγμα. Είναι Κυρίως. ο δήμαρχο που είναι ο, ο άξιο δήμαρχο σε μια πόλη που περνάει μια κρίση φοβερή. Σε μια σειρά αξιών δημάρχων, βέβαια. Ναι, ναι, ναι. ναι. Όχι. Στην ευμάρεια δεν είχε σημασία τότε Εδώ όμω είναι μια πόλη που σε κάθε βήμα βλέπει λουκέτα, άστεγου, ανθρώπου να κοιμούνται στα παγκάκια, να τρώνε από σκουπίδια. Όντω είναι ο καλύτερο δήμαρχο. Αυτό που δηλαδή όποτε βγαίνει και αυτό που εκπέμπει ω δήμαρχο είναι ότι είμαι δήμαρχο στην πρωτεύουσα τη δημοκρατία, στην αρχαιότητα, την παράδοση. Μια δημοκρατία που πασχίζει εδώ τώρα να ορθοποδήσει και είναι όντω ο κατάλληλο δήμαρχο, όλα αυτά που γίνονται και που σηματοδοτεί. Σοβαρά τώρα. Όχι βέβαια. Ειρωνικά το λέω. Α, φαίνεται το αλλά τι να κάνω ναι, ναι. Ε, Και τι να λέω. χρωμάτισε το λίγο. Ιρωνικό. Χρωμάτισε το. Είναι πολύ σοβαρός. Αυτό. Αυτό. Αυτό. <laughs> Αυτό. Τώρα οποιό. το χρωμάτισε. Είναι ο πιο. Κάπου στο υπογράμμισης. Ήπε ο Τσίπρας θα κάνουμε ένα άλμα. Είπε, θα το κάνουμε. Μήπω το, και... το άλμα θα μα πάει αυτό πηδιώντα, οπότε Όχι, άρα γίνεται γιατί... το άλμα. Μην πάει ο συνέχεια εκεί. Μην αυτό που λέγεται. Το γιορτέ Άμα δεν χαρούμε με τι γιορτέ, πώ θα χαρούμε. Τέλο πάντων, για πέρα. Ωραία. Ε δεν το λέει μόνο ο Τσίπρα το άλμα. Βέβαια το λέει ο Κυριάκο, αλλά δεν το λέει άλμα. Το λέει αλλιώ. Οι Έλληνε είμαστε ένα υπερήφανο λαό. Δεν θα συμβιβαστούμε με τη σημερινή μιζέρια. Έχουμε υποχρέωση απέναντι στην ιστορία μα, αλλά κυρίω απέναντι στι νέε γενιέ να διεκδικήσουμε κάτι πολύ καλύτερο για την πατρίδα μα. Οι ευχές μου και το 2017 δεν είναι τυπικές. Έχω πίστη στις δυνάμεις των Ελλήνων. Πολλές φορές στην ιστορία μας, οι μεγάλες προκλήσεις αναδείκνιαν τον καλύτερο εαυτό μας. Το ίδιο πρέπει να συμβεί και τώρα. Ας είναι το 2017 το έτος που θα κάνουμε ένα μεγάλο βήμα μπροστά. Αυτή είναι και η ποιοτική διαφορά των δύο. Ναι. Ο ένας λέει θα κάνουμε άλμα ναι. μπροστά που λέγανε, και ο άλλος λέει βήμα μπροστά. Σιγά σιγά, άρα είναι ποιο νυφάλιος. Δεν ποιον υφάλιος, τα έχουμε ξανακούσει φαίνεται. από Έλληνα όχι, όχι. πρωθυπουργό να όχι. λένε θα κάνουμε βήματα και άλματα μπροστά ποτέ οι Έλληνες πρωθυπουργοί δεν λέγανε τέτοια. Έχει και άλλες διαφορές, δεν είναι μόνο αυτή. Ποια άλλη... είναι η άλλη διαφορά, μία άτομα. Αν τώρα ακόμα. πήγε ο Τσίπρας μπροστά ένα, στο Μίζρο το Τζάκι να κάνει δηλώσεις, ο Κυριάκος, υπερπαραγωγή, φωτισμός. Πού ήτανε, δεν τα είδα. Καλαρεντόδες, Τένοια μικρού μήκου. Σκηνοθέτη. Φωτισμένο μπροστά. Υποφοτισμένο του πίσω. Δημοκρατία. Ναι, ναι. Υποφωτισμένο από πίσω. Ένα Mac να κάνει και τη διαφήμιση γιατί χορηγόταν ο ο Και είναι κόντρα Mac. Ρόλος. Mac. Είχε. Δεν είχε <laughs> Siemens. Γιατί <laughs> <Δεν είχε laughs> <Siemens. laughs> υπάρχει κομπιούτερ <laughs> Siemens. Mac, Mac, <laughs> <computer> <Mac. laughs> Είχε κάποτε. Μάκνε, Και έκανε και μια διευθύνση. Είχε placement. Πλέίσμεν. Τοποθέτηση Δεν πάει ο Κυριάκος χωρίς προϊόντας. Προϊόντας. που ξέρεις και τα placement. τι να ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Το... κάτι σκοτάδια, κάτι τέτοιο. Και ο μπροστά Όλα να τον Όλα Για να πει mm -hmm. δύο λεπτά αφιές, Και ο είχε ένα δέντρο δεν ήταν το τζάκι σκέτο, το ξέρουμε. Είχε μια ομορφιά. Είχε, αλλά τώρα. τζάκι. Λοιπόν, ο Κυριάκος λέει βήμα Ο είπε να το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 Βήμα ο ένα, άλμα, άλμα άλλος. ο άλλο. Αυτό θα επιλέξουμε στι εκλογέ που μάλλον βήμα θα γίνουν κάποια στιγμή. Βήμα ή άλμα προ τα μπρο όμω. Να θυμίσουμε ότι και βήματα και άλματα προ τα μπρο. Τα κάνουμε από τη μεταπολίτευση και μετά και κυρίω oh. από το Σιμίτ και μετά συνέχεια. Δεν υπάρχει χρονιά που ο δεν ανακοίνωνε άλμα ή βήμα μπροστά. Το Σιμίτ νομίζω είχε άλμα, καραμαλίζει βήμα. Ε, δε, δεν έχει σημασία. Ο Γιώργο μπορεί να και τα δύο. Γιατί ναι, ο Γιώργο Υποδήλατο ήταν... είναι. Ο Σαμαρά λοιπόν είχε άλμα. Το 2012 ήταν πολύ δύσκολο. Και το 2013 δεν θα είναι εύκολο, αλλά μέσα στην επόμενη χρονιά θα φανεί η προοπτική για ένα καλύτερο αύριο. Το 2012 κλείσαμε τους λογαριασμούς μας με το παρελθόν. Το 2013 θα κερδίσουμε το στοίχημα με το μέλλον. Το 2012 είχαμε φτάσει στο χείλος της καταστροφής, έτοιμοι για το άλμα στο κενό. Το 2013 θα κάνουμε το άλμα προς το μέλλον. Από το 2013 κάνουμε αυτά τα μέλον, άλματα στο μέλλον, στο μέλλον μπροστά... πίσω να. όλα μια πολύ άλμα. πολύ άλμα. πώς γίνεται μια εμάς. χώρα και ένας λαός στα λόγια όλων αυτών να κάνουν άλματα και όλοι να νιώθουν ότι πάμε προς τα πίσω Α, ναι. και όλοι Α, ναι. να έχεις κάτι και να έχεις κάτι και κάτι μπάλε που σε κάνει Και και αυτά τα χρόνια να είναι πιο βαριέ και πιο μεγάλες Και ένα άλμα ναι. να μην γίνεται Ναι, ναι, το βλέπω. Ναι. Προχωράμε κανονικά. Ειδικά για του ελεύθερου επαγγελματίε η χρονιά που ξεκίνησε. Καταρχήν με βενζίνε και πετρέλαιο είναι όλα πιο ακριβά. Εντάξει. Δεν ξέρω αν έχετε πάει να βάλετε βενζίνη, θα το καταλάβετε κανονικά. Είναι τσιμπημένο ναι, το ρε, συνολικό μου, ποσό. Αλλά... Αυξήθηκαν ναι, οι παιδί. φόροι <laughs> <laughs> Αυξήθηκαν οι φόροι στα καύσιμα. υποτίθεται, για να έρθει μια δικαιοσύνη στη... στα τέλη κυκλοφορία. Δηλαδή, έτσι δεν είχαν πει, θα καταργηθούν τα τέλη θα το πληρώνει τη βενζίνη. Ή όχι, δεν έγινε. Τι έφαγε αυτέ τι μέρε. Έφαγε πολύ. Έφα... Έφαγες πολύ. <laughs> Έφαγες πολύ. Ναι. Λοιπόν, για Αλλά δέτους... δεν προλάβανε τα τέλη να ναι, κάνουν όχι. κάτι. Αμαρτία. Ναι. Ναι. Ναι. Άλλη δεν Αλλά άλλη φορά. Αναδρομικά θα τα γλιτώσουμε αυτά. Για δε του ελεύθερου επαγγελματίε, ειδικά κάποιους που δεν είναι στα κατώτερα όρια, είναι από τη μέση και πάνω, τελειώνουν φέτο. Τελειώνουν κανονικά με την εφορία που θα έρθει και με, τα... με το ΤΕΒΕ, την ασφάλιση. Το ΑΕ. Το ε, αε, είναι περί τι είμαι σε τάξη. Δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ το δίνει Επίσης, να το καταλάβει. Επίση, περί το είναι το να δουλεύει κανεί. Αν βγάλει κάποιο, α πούμε, 30.000, που θεωρείται ένα. στα παλιά χρόνια. Πλούσιο δεν είσαι με 30.000, προ Θεού. Και με 40 δεν είσαι. Όποιο βγάζει αυτά τα ποσά, τα μισά και παραπάνω Παραπάνω από τα μισά πηγαίνουν σε κρατικού οργανισμού. Αν έβγαζε 20, σου έμεναν τα ίδια με αυτά που σου μένουν αν βγάζει 40. Ναι. Γιατί κάποιο λοιπόν να γιατί σκοτώνεται να Σκοτώνεται σιε 40 Ναι ναι δηλαδή αφού τα μισά θα τα πάρει ο κατρούγκαλος Γιατί ο νόμος κατρούγκαλου είναι ο τσακαλότος Θα τα πάρει αλλά ο κατρούγκαλος το έκανε όλο αυτό Γιατί κάποιο να σκοτώνεται Και υποτίθεται όλοι αυτοί είναι και αυτοί που μπορούσαν να τονώσουν Λίγο την αγορά που ψώνησαν γιατί Όποιο βγάζει 10, χιλιάρικα, 12, δεν μπορεί ψωνίζει, δεν μπορεί τονώνει. Τι να τον τόνο, θέλει ο ίδιο ο άνθρωπο που βγάζει. Αν κάποιο τα κινεί, τα κάνει μεσαία τάξη. Κατά η μεγάλη τάξη τα έχει έξω. Ξέφωτο. Ή... Κατά τα άλλα, ξε... η μεγάλη δεν τα συζητάμε. Η μεγάλη δεν πιάνεται. Και μέσα να τα έχει και έξω ναι, να ναι. τα έχει, δεν πιάνεται. Η μεγάλη είναι αλλού. Και η χαμηλή δεν θα ψώνει. Η χαμηλή δεν ψώνει. Και αυτή η μεσαία που έχει μείνει ακόμη και ψιλομπουσουλάει και κάνει κάποια πράγματα, σκοτώνεται και αυτή για να. Όλα αυτά λέγονται ξέφωτο όμω. Στα λόγια των πρωθυπουργών είναι το περίφημο. Ξέφω, έχουμε άλλον, ε, άλλον άλλο. τραγούδι. Νομίζω άλλο, και άλλο άλμα. Όχι, όχι, όχι άλματα. Δεν έχει έχουμε άλλο. κάνει αρκετά. Και του χρόνου, τέτοια uh -huh. μέρα, θα κάνουμε τον απολογισμό των αλμάτων που ο Τσίπρα έταξε ότι θα κάνουμε το 17 Και ε, αντίστοιχα, στο διάγγελμά του, μίλησε και για το 16, τις επιτυχίε του 16 Λε και εμεί δεν είμαστε εδώ κάτοικοι, να. δεν ξέρουμε. Καλά, αν δεν το είχαμε προσέξει, να μην τα πει. Τι να το έχουμε. Μπορεί να μην το προσέξει. Περπατά από εδώ μέχρι το κέντρο του Αμαρουσίου ένα χιλιόμετρο. Δεν βλέπει επιτυχίε τη οικονομία και τη κοινωνία. Εγώ σήμερα, Λίγα, με Λίγα με το το Μαρούση. Γίνεται έργο στο Μαρούση. Τι έργο γίνεται. Στο έργο? Έργο. Χρυσό, χρυσό έργο. Όχι μέσα. Όχι έξω στους δρόμου. Μέσα προς το παρόν. Μέσα, μέσα, μέσα. Που είναι η μέρα που και τα φώτα, οι κολόνε θα είναι. Μετα... Θα... Επίχρησε. Τα βάψει τα κάγκελα. Αλλά... Επίχρησε. Εδώ απ' έξω. Όλα είναι είναι γύφτο ο κόσμο και δεν τα δέχεται. Αυτά, τα θεωρείται Δεν αξίζουν και στον κόσμο. Δεν είναι. Είναι μίζερο κόσμο. Δεν τα μπορεί αυτά. Λοιπόν, Κόκκινος Στρατός ή Αλεξανδρόφου όπως λέγεται, άλλο ένα τραγούδι πολύ χαρακτηριστικό, το έχουμε ακούσει εδώ αρκετέ φορές, πολύ ρυθμικό. Κουράγιο συντρόφια. Ναι. Προδοξούμε, λοιπόν, το 2017 να είναι το έτος που θα επιβεβαιώσει την ιστορία μας. Η χρονιά που η χώρα μας θα κάνει το μεγάλο άλμα προς τα μπρος. Βράζ, βράζ, ας τα κομμάτια. Είσα πφόνο Και ο Αλέξης Τσίπρας τόσο ταιριαστή. Πολύ άλμα, ρε παιδί μου. Πολύ άλμα. Ναι, ναι όχι, γι αυτό, γι' αυτό το... Ναι, Τα μεταδίδουμε εμεί εδώ για να προετοιμαστεί ο κόσμο. Μην το κάνουμε το άλμα και πάθουμε καμιά θλάση. Καλά, ναι, και και με λάθος ζεσ... να κοιμηθούμε και εμεί. Κάντε τι απαραίτητε ενέργειε. Να ζέσταμα. να πα με φούστα, να κάνει να γίνει κορεζίλι, να φανεί να είναι. Τα... το τένις γιατί. το τένις ναι, αλλά αφού να Αφού την έχει την τουλάκια πάνω από ένα να ξεχαστεί να πα με ένα. Να ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι Ναι, αλήως θα το κάνεις; Bueno, φάλεις με αυτά τα βραχιά που είναι να φανούνε, Που δεν πειράζει Ναι, ναι, κατάλαβα. Τα ψηλά, τα ψηλά Εμείς μέσα. εδώ μεταδίδουμε, ο ρόλος του μέσου η μέσης είναι ναι, ναι, να μεταδίδει, μεταδίδει και από εκεί και πέρα. Εικόνες. Να λάβουν τα μέτρα τους οι πολίτες. Τρίπ τα έγινε. λάβουν οι κυβερνώντες. Ναι, μπράβο μέτρα ναι, σας. Πού πολύ ωραίο ταလဲ αυτά. Τάλλο τα καλά, είμαι καλός. Νομίζω αυτά ο Βασίλης Λεβέντης, η Χρυσάνη, Ναι, η Χρυσάνη έχει humour, δεν το βλέπω. Όχι, δεν τον πήρατε δεν δεν آدγες, δεν آدγ Ο Βασίλη Λεβέντη όμω μίλησε όπω μιλάνε όλοι αυτέ τι μέρε και είναι εγγυητή πια. ήδη συνάμα δεν μίλησε. Ο Βασίλη Λεβέντη δεν μίλησε. Όχι, ήδη συνάμα δε δεν έκλαψε επίση. Έκλαψε πάλι. Όχι. Άλλαξε χρόνο δεν έκλαψε. Δεν ξέρουμε την αλλαγή του χρόνου. Δεν, mm -hmm. δεν μα έχει έρθει κάτι ακόμη ω υλικό. Δεν έχει κλάμα. Ακόμη τα, τα παλιά θα παίζουμε. Ο, είναι τόσο ωραία τα παλιά. Mm -hmm. Αλλά δεν θα παίξουμε κλάμα όμω. Είναι γουρσούζικο τώρα μέρε που έρχονται. Θα παίξουμε τι εγγύσει. Και σαν Βασίλη Λεβέντη θα εγγυηθώ τι συντάξει των φτωχών. Το εισόδημα των φτωχών θα εγγυηθώ την επιστροφή των νέων μας, την ανάπτυξη και με ό,τι δύναμη έχω και στην Ευρώπη θα προσπαθήσω η Ελλάδα να γίνει ξανά η μεγάλη Ελλάδα με περηφάνεια. Και κάτι άλλο που κόπηκε, δεν έχει σημασία. Μ, δεν δώστε, ε... δώστε βάση στο ό,τι δύναμη έχω στην Ευρώπη. Ναι. Έχει. Μα δεν έχει. Ε. Πάρε όλους τους Έλληνους πολιτικούς, την πολιτική ηγεσία, Ποιο έχει δύναμη, Α. όχι. Ποιο έχει δύναμη στην Ευρώπη, Δηλαδή, ακούει η Λεβέντη, ο Σόιμπλε, να. η Μέρκελ, να, ναι, ναι. ο Λάντ, δεν ξέρω ποιος και ο αν, ο Φιγιον, και ο αλλά είναι ποιος εμνός. ο ποιος έχει δύναμη ο στην Ευρώπη, Ποιο είναι η, η, η ειλικρίνειά του λόγω καλών Αγγλικών. καλά ναι. ο Σταύρος. Και ο Λεβέντη όμω έχει και στην Αμερική, και γιατί στην Αμερική συνέχεια, ναι. αλλά στην Ευρώπη δεν έχει πει ότι άμα βγει πρωθυπουργό σε δύο μήνε το χειροτερό. Και σώνει να Επειδή μην... πρέπει να βγει πρωθυπουργό, δεν μπορεί ναι. να προτείνει oh, λύσει okay, στον τζίπρα. Oh, έτσι είναι αυτά. Για να μην βγάλει μάγκα το τζίπρα. Ο Κυριάκος έχει λύσει, αλλά θα τι εφαρμόσει μόλις ε, βγει Δεν πάει έτσι. Ah. Και είναι όλο το πακέτο αγορά. Μήπω να φτάσουμε στο Λεβέτι, εκεί θα φτάσουμε. Ό, ό, ναι. Ό, ναι. Ό, θα ότι φτάσουμε. με μια οικουμενική έχει λύσει ο ένας. έχει λύσει κάντε μια ah, ναι, ναι. Να σωθούμε πια. Παιδιμο, έτσι θα σωθούμε. Όλοι αυτοί έχουν Ναι. και δεν μπορούν να μαζί. Ε, Κατάλαβες, εντάξει. είναι αυτό το θέμα Να σου πω διαφορές Για το θέμα της Ευρώπης, τι λένε Μέσα στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρώ Ωραία. Καλό. Διαφέρουν καλό. σε αυτό καλό. Καλό. Τι καλό. Δεν Ποιος λέει έξω από την Ευρώπη έχουν διαφορές Ποιος λέει κάποιος έξω από την Ευρώπη Ά, έχουν διαφορές, αλλά τα Αυτό πάνε από τώρα Το επιχειρηματολογό πήγαν από το ανάποδο Αλλά δεν έχεις αυτό Λένε οι ίδιοι ότι έχουν διαφορές Λένε ότι έχουν Μπορεί να οραματίζεται μια άλλη Ευρώπη Άλλη δηλαδή ο Σιλίζα δεν βγήκε για να αλλάξει. Βγήκε ο Τσίπρα να Έχει αλλάξει την Ελλάδα. Όραμα μόνο όραμα του Τσίπρα. Τα έλεγε, θα αλλάξουμε την Ευρώπη τον κόσμο. Ναι. Ο Κυριάκο θέλει να αλλάξει την Ευρώπη τον ε, κόσμο. Ε, όχι, θέλει αυτή την Ευρώπη. Εκτό αν ο Τσίπρα εννοεί αλλαγή τη Ευρώπη όλα τα ακροδεξιά που έρχονται και ψηφίζονται από του λαού τη Ευρώπη. Ε, όχι, το κάνουν Τσίπρα. Δεν το κάνουν Τσίπρα. αυτή είναι η μόνη αλλαγή που γίνεται στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή δεν συμβαίνει κάτι άλλο. Αυτή τη δεν συμβαίνει κάτι άλλο. Εντό κι αν σε όλη, α... ακροδεξιά... όλη την ακροδεξιά Ριφρες. Ευρώπη, Ριφρες. να μείνει ο μόνο φάρο αριστερά ο Τσίπρα mm. σε μια ακροδεξιά Ευρώπη. Μπορούμε να λέμε πολλέ βλακίε. Για τι μέρε που είναι έτσι και Σεχά. γι' αυτό μπειρονόμαστε, να άλλη. λέμε πολλέ βλακίε. Όχι τόσε όμω και τέτοιε. Είναι και μεσημέρι. Ε, έχω κάνει overρ. Πρέπει να προερθώ παραπάνω, υπερορία mm. βλακία. Ναι, ναι, άμα άλλε πολλέ να τα πάρουμε. Να πηγαράψουμε άλλα συμβόλαια. Σωστό, σωστό. Θα λέμε super βλακίε, ότι ο Τσίπρα είναι αριστερό, α πούμε. Που εφαρμόζει το ίδιο μνημόνιο που ψήφισε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πόσο αριστερό είναι κάποιο που εφαρμόζει το μνημόνιο που το ψήφισε και ο Κυριάκος και ο Βενιζέλο. Ένα ωραίο ερώτημα για αυτού του αριστερού. Να έχουμε χάσει και το Βενιζέλος. Το... Έχουμε φάνηκε φόβ... πάνγαλος, και Φάνηκε Πάγκαλο και Πάγκαλο φάνηκε με την παντόφλα την, την Αγγλική. Τα δέκα. Το... Oh, Πού τον άρεσε. είχε. Είχε κάποια φωτογραφία κάπου εσεί ah, τώρα, ήταν χυμένο σε μια, απλώσει, και μια παντόφλα. Εγώ είδα τον Μπροκόκ τον Παυλόπουλο στο Προεδρικό Μέγχαρο που πήγαν και το χαιρετούσαν όλοι την, την πρώτη ναι, χρονιά ναι. το πρωί. Που στέκεται εκεί και πάει και έχει, κοντοστέκονται όλοι και έχουν πολύ σημαντικού διαλόγου. Δεν έχει χαιρετρά. μια βάση για το χέρι να είναι μόνιμα χειραψία. Θα μπορούσε δηλαδή, να λέει. Ένα, ένα κουμπί. Ένα κέντρο χειραψία. Τακ, σηκώνετε χέρι. Και να είναι μαγνητοφωνημένη φωνή του. Ευχαριστώ πολύ. Α, να είστε μαγντο... καλά. Έτσι χειραψούν οι μαγνητοφωνοί. Επίση μπορεί να έχει για τα προεδρικά διατάγματα και για τα νομοθετήματα που υπογράφει πάλι να πατάει ένα αυσό. Γιατί να έχουμε Πρόεδρο. το κουμπί. Υπογραφή για μνημόνιο α πούμε να είναι φράγγελικά. Η υπογραφή, υπογραφή, υπογραφή μνημόνιο αριστερά. μνημόνιο δεξιά. Σωστό. Υπογραφή εθνικού, μνημόνιο λόγω εθνικού κινδύνου γιατί λασάνουν και κάτι τέτοια. Να, να πατάς τα κουμπιά και να γίνεται τη δουλειά, γιατί να έχουμε το προεδρικό μέγαρο. Άναψε καλόρι φέρνα σταθεί αυτό oh. ο χώρο. να το καθαρίσουν. Τι είναι όλα αυτά. Δεν είναι, ασύμφωρο. Ναι, μπράβο. συμφωνούμε Πάμε να κάνουμε με ένα μίνι απολογισμό, Καταφέραμε πολλά. Όχι όσα θα θέλαμε, αλλά πολλά. Σταθεροποιήσαμε την ελληνική οικονομία, περάσαμε επιτέλους σε θετικούς δυθμούς ανάπτυξης, με σκληρή δουλειά, καταφέραμε όχι μόνο να πιάσουμε, αλλά να υπερβούμε τους στόχους του προγράμματος. Είδες τι καταφέραμε προς τα ποια κατεύθυνση, Του Το λέει ο προ... πρόεδρο. Για να ευχαριστήσουμε περισσότερο του δανειστέ ή να ευχαριστήσουμε περισσότερο του Έλληνε. Αυτό δεν έπιασε. Τα καταφέραμε. Ό,τι είχε βάλει ο στόχου, τα καταφέραμε και γι' αυτό το αμεταδίδουμε εδώ, επειδή είναι 9 χρονιά, να ξέρετε πόσα σα πήγε η προηγούμενη χρονιά. Mm. Γιατί όλοι λένε πω πήγε, ήταν καλή αυτό, το 17 να είναι καλύτερο, το άκουσα άπειρε φορέ αυτέ τι μέρε. Mm. Όχι, το 16 ήταν μια καλή χρονιά. Η άστεγοι που πέθαναν αυτέ τι μέρε από το κρύο ήταν στου στόχου. Εννοείται. Ανεξαρτήτω. Δηλαδή, τι ουκέτα... στόχο άνθρωπο. Κλείσαν 33.000. Γιατί ένα άνθρωπο από το κρύο. Ήταν στόχο. Εννοείται. Ήταν στόχο. Δεν είμαι στου στόχου. Αυτό να λέω. Παιδε. Με Δεν... αυτή η πολιτική έχει τέτοιου στόχου. Α, α. Κλείσανε 33.000 μπλοκάκια. Α. Επειδή βλέπουν το ΤΕΒΕ να έρχεται. Δεν είμαι στου στόχου του. Αυτό, αυτό. Α, είναι άλλο. Αυτό μα απαλλάσσει τώρα. Άνεργοι. Μα, μα λέει και εδώ ένα ότι θα, θα κλαίγατε για του ελεύθερου επαγγελματίε. Δεν το φανταζόμαι ποτέ. Τι άλλο θα ακούσω από κομμουνιστέ, λέει εδώ πέρα κάποια συντρόφησα μα. Όσο η κοινωνία έχει και ελεύθερου επαγγελματίε, θα κλέμε για κλαί Άμα έχουμε μια κοινωνία που δεν έχει ελεύθερου επαγγελματίε, δεν θα αναφερόμαστε στου ελεύθερου επαγγελματίε. Χωρί ελεύθερου επαγγελματίε, αυτό το σύστημα, ο καπιταλισμό, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Θέλουμε να το αλλάξουμε. Πάμε να κάνουμε το άλλο, αλλά επειδή δεν θέλουμε, δεν βλέπω διάθεση, αυτό πρέπει να λειτουργήσει. Όταν λέμε ελεύθερο επαγγελματία, ο γιατρό, ο δικηγόρο, ο, ο, ο υδραυλικό. Η κατοικία είναι γιατί είναι στην πέτρο των φαντάζομαι. Και ο, γιατί... ο υδραυλικό τι μυστολογίο να έχει. Να έχει μια εξαρτημένη σχέση Και δεν λέω ο υδραυλικός να μην κόβει τι αποδείξει που πρέπει. Επίση είναι ο μαγαζάτορας. Ναι, όλοι. Είναι αυτό που βάζει ασανσέρ. Όλοι αυτοί είναι ελεύθεροι επαγγελματίε. Και τέλο πάντων δεν καταλαβαίνω εμεί γιατί. Ελεύθεροι επαγγελματίε να... είναι το περίπτερο. Εμεί γιατί να μην κλαψουρίζουμε δηλαδή μόνο οι λεβέντε. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Μα θέλουμε εμεί να έχουν το δικαίωμα το κρατάμε μέσα μα. Του κλαψουρίσματο. Όχι, ναι, ναι, ναι. Που δεν κλαψουρίσαμε κιόλα. Όχι, δεν αυτά κλαψουρίσαμε αλλά. Μια μπορώ να θέλω να το κάνω, μα θέλω. Ότι όλα αυτά που λένε αυτοί ξέφωτα δεν θα προκύψουν. Γιατί έτσι όπω είναι και δομημένη και οργανωμένη η ελληνική οικονομία, που βασίζεται στου μικρού επαγγελματίε, μικρού και μεσαίου, όταν του διαλύει τελείω, έχουν έρθει πέντε χρόνια μνημονίου, έχουν αποδιαλυθεί. Έρχεται τώρα και το ΤΕΒΕ και η εισφορά και η εφορία και σου παίρνει το 70% των όσων βγάζει. Αυτό δεν είναι, δεν είναι λογικό καταρχήν. Δεν, ούτε ο καπιταλισμό λειτουργεί με τέτοιου νόμου, ούτε κανένα σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και αυτό θα το πληρώσουν και όλοι οι υπόλοιποι, γιατί νομίζουν τώρα αυτό ο Δόκτωραντή που το έστειλε, λέει ότι δεν με αφορά εμένα, είναι ο ελεύθερο επαγγελματίας Που να του βάλει φόρο, γιατί βγάζει 40.000.000 δεν ξέρω εγώ τι. Μα αυτό δεν θα πάει να ψωνίσει από το μαγαζάκι το μικρό του αλουνού. Ή θα διώξει κάποιου υπαλλήλου, επειδή δεν θα μπορεί να. Τα καταφέρει από πού θα κόψει ε, μπάλα, πάει έτσι, Από πού είναι. θα κόψει Από τα εύκολα θα κόψει και αυτός όπως κόβουν όλοι Άρα αυτό θα μετακυλιστεί στους άλλους Αυτό δεν καταλαβαίνουν Πέντε χρόνια έξι ο ένας χαίρεται που κόβουν στον άλλον Και τελικά έχουν κόψει όλους Και όλοι κατεβαίνουμε κατεβαίνουμε κανονικά Και αυτό που έχουμε μάθει Επειδή αυτό λανσάρεται Βέβαια δεν υπάρχουν και ισχυρά μου αυτή τη στιγμή Να του λανσάρουν για τα καλά Μέχρι να οχυρωθούν τα μου και να γίνουν Βλέπω και νιώθω. Πάμε σε άδειε μέχρι το καλοκαίρι. Οπότε μετά θα είναι ισχυρά το, το Επίση, το νομοθέτημα Κατρούγκαλου θεωρεί ελεύθερο επαγγελματία τον δημοσιογράφο και τον δικηγόρο mm. Τον 500 ευρώ, τον καινούριο, με τον μπλοκάκι. Ο... Οι νέοι δικηγόροι που βγαίνουν από τι σχολέ. Και για καμιά δεκαετία χρόνια τρέχουν σαν τα σκυλιά, όλη μέρα ναι. στην ευελπίδα. Καταρχήν, τα πρώτα δύο χρόνια κάνουν άσκηση. Άσταχα, την άσκηση. άσκηση είναι πιο συγκεκριμένη. Ναι. Μετά που βρίσκει μια δουλειά, δεν υπάρχει χειρότερη δουλειά όλη μέρα στα δικαστήρια, πάνω κάτω. Δηλαδή, υποτίθεται μια δουλειά μυαλού. Και το τι φοβερόδρομο τραβάει και το τι χειρονακτικό η εργασία κάνει, η κομπιούτερ και όλα αυτά. Και να πα δικαστήρια και να κάτσει σουρέ, δεν υπάρχουν χειρότερε από αυτέ. Χωρί αυτό να σημαίνει ότι αναδεικνύουμε, θα έρθει τώρα ένα μήνυμα κροατή και θα πει: Βάλατε τη δουλειά του δικηγόρου στη χειρότερη δουλειά. Όχι, δεν λέμε ε, ότι δεν είναι. είναι αυτό. Εντάξει, εννοείται. Επίση, ελεύθερο επαγγελματία πρότεινε ο Κυλιάκο να γίνει και καθαρίστρια. Ναι, Αν που δεν το πιάσαν. Το νόημα Ουσ... ήταν το νόημα. Να κάνουν μια εταιρεία, α πούμε, να είναι τώρα ξένιαστε. Βάλτε το ξέφωτο, λοιπόν. Με όλη αυτή την κατάσταση, έχουμε και ξέφωτο. Ξέρω καλά ότι οι προκλήσει είναι μεγάλε. Ξέρω επίση ότι για πολλού. Ο δρόμο είναι ακόμα ανηφορικό. Αλλά για πρώτη φορά ο δρόμο έχει μπροστά μα ορίζοντα. Και εκεί που πήγαινε εντελώ ξαφνικά, τσου ξεφυτρώνει μπροστά μου μια ελιά. Βλέπουμε πια το ξέφοτο. Η ελιά βρε τραγούδια, η ξεφυτρόσκη πέρα πριν από 40 χρόνια. Επειδή πάντα βλέπουμε ένα ξέφοτο και πάντα η ελιά μα αρέσει αυτή η ωραία τάκα που το μαυρό για Και πάντα μια ελιά ενοχλεί. Ναι, η οποία όμω υπάρχει ελιά. Ναι, πέφτσες, υπάρχει η οποία πάνω Φταίνει λίγο δεν τα έχεις να έχει φωνάξει έναν εργολάβο να την κάνει δρόμο. Πρώτον, δεύτερον, αφού τη βλέπει, στρίψε λίγο δεξιά-αριστερά για να αποφύγει την ελιά. Αυτό. Το στρίψε λίγο δεξιά-αριστερά Εκεί να κουραστεί. Πού θα πα από την ελιά αριστερά ή δεξιά. Και Έχουμε δεξιά. και άλλε διαφημίσει, Μάρη. Πριν, όμως αυτές, πριν πάμε σε αυτέ, επειδή είναι χαλαρά να μπούμε λίγο σε όλα ναι. αυτά τα βαριά τα, τα οποία και τα πολύ καλά που μα προδιέγραψε εδώ ο Αλέξη Τσίπρα, υποδεχόμαστε όχι με ρεντάρμη τώρα, με κόκκινο στρατό, με κάτι πιο ελληνικό. Σε μου φρασί, τα λόγια είναι καμένα. Απόψε, το χειμώνα σου το πα για μένα. Και όσο για τα ταξίματα και για τα κρίματα μου. Τα βλέπω σαν τα κατσαρά. Μαλλιά σου μπερδεύει. που δεν έκανα και που έχω καμωμένα αν έχω τη ζωή σωστά είτε στραβά παρμένα αυτό θα το μαράζει μου γράσι λοιπόν ποιος ξέρει μη βγαίνει τούτη αναπνοή Ελπίδα για ζωή απ' την καρδιά μου σβήσω. Μια κούπα από τη στάκτη μου θα φτιάξετε συντροφή σαν θα γεμίζει με κρασί Derby, βγες από το σπίτι oh! Ο αγώνας θα είναι αμφιερόπος Δηλαδή θα κρέμεται σε μια κλωστή Και έτσι Τι? Δεν υπάρχει σίγουρη πρόβλεψη Αλλά υπάρχει σίγουρη επιλογή Savebet.gr Γιατί παίζει ρόλο και η ασφάλεια. Αρμόδιο ρυθμιστής MGA. Η συχνή συμμετοχή σε παέρμοια μπορεί να εκθέτει του συμμετέχοντε στον κίνδυνο του αηθισμού και στην απώλεια περιουσία. Γραμμή επικοινωνία και θέα ΑΛΦΑ 210 9237 777. Συμμετοχή ανώ των 21 ετών. Πέξε Υπεύθυνα. Real FM, FM 97,8. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Το λέμε όλοι. Ας το λέμε, δεν βαριέσαι. Ελπίζουμε να βγει. Ε... Το έχουμε πει το καλή χρονιά από το 11 το λέμε, από το 10. Όπω γράφει και ένα φίλο εδώ, καλό τέλο χρονιάς Να ευχαριστούμε, είναι πιο σωστό. Ναι, όντω. Δηλαδή τότε να. Να εκεί γίνεται ο απολογισμό. Θα γίνει ο mm. Γιατί θυμάμαι και το 9 όταν έβγαινε ο Παπανδρέου τι αισιοδοξία και τι προσδοκίε είχε ο κόσμο ότι Ου! κάτι θα αλλάξει. Έφερε ένα μνημόνιο 6 μήνε μετά ακριβώ. Το Μάιο το έφερε εκεί το μνημόνιο. Το 10 ήταν έτσι όπως ήταν, δεν το είχα πάρει, είχα πάρει ακόμη ότι κάτι σημαίνει μνημόνιο, δεν είχε φτάσει. Δεν είχαν έξι κύριο. μήνες τα πρωθυπουργός θα έφερε μνημόνια. Το έφερε 23 Απριλίου, έκανε το διάγγελμα του 10, oh. ανέλαβε Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, 4 Οκτώβριο εκλογές του 9. Να με τον Τζίπρα, κινώ με τον Τζίπρα αυτό. Τι. Στο, στο εξάμπινο, βέβαια. Μας αφήνουν οι ξένοι έξι μήνες να παίξουμε. Φέρει. Ο Σαμαρά από πριν, από την ξέρω, από ναι, ναι, από ναι. Τη συγκυβέρνηση του Παπαδού. Όταν είχε την πολιτική άδεια. Ναι, ναι, δεν είχε. Από πριν, δεν έχει πρόβλημα ο Σαμαρά. Και όλοι ναι, αυτοί, ναι, αυτοί μνημόνιο ότι πει ο Σόιμπλε τελείωσε. Ο Γιώργο ο Γιώργος ο ο Γιώργος... είχε. Άρα, σοβαρέ ενστάσει είχε ο Γιώργο. Όχι, απλά στα λόγια λέγανε δεν θα το κάνουν. Ο Σαμαρά δεν είχε πει. Ά, είχε πει τα ζάπια πριν. Ότι δεν θα κάνουμε. Είχε εναλλακτικέ, αλλά όμω τα άλλαξε εγκαίρω. Ένα βράδυ τα άλλαξε, δεν κατάλαβε ποτέ. Έτσι σε βράδυ. Ναι, ναι, ναι. Για πάση περιπτώσει, το Καλή Χρονιά το λέγαμε και το 10 και το 11 και το 12 και, και τα το 13. Δάμε. Και τα βλέπουμε. Παρ' όλα αυτά, στο φούμε και τώρα και το 17. Ναι, δεν βαριέται από τώρα. εξαρτάται αν θα είναι καλή ή όχι χρονιά. Άμα λέμε Καλή Χρονιά και ό,τι πει ο Σόιμπλε, προφανώ δεν θα είναι καλή χρονιά. Την κάνουμε εμεί εδώ την ευχή και την πράξη την κάνει ο Σόιμπλε. Ή, όταν λέω Σόιμπλε, κάποιο ξένος έξω από εδώ, μια πολιτική έξω από εδώ που δεν κολλάει καθόλου, δεν είναι για το καλό των πολλών εδώ πέραν. Οπότε εμεί εδώ ευχέ, αυτή εκεί πράξη. Θέλετε να το αλλάξουμε. Αυτή εκεί η ευχέση και εμεί εδώ πράξεις Τα βλέπουμε. Να το συζητήσουμε. Θέλει κάποιο. Yeah. Τι να συζητήσουμε εδώ. Λες, ή ναι, αμέσω τώρα ξεκινάμε, ή δεν έχει συζήτηση. Yeah. Αυτό μα χαλάει Όχι, έχει συζήτηση. Να ζυμωθούμε, ρε παιδί, μαζί μου θα Δεν πάμε. είναι να ζυμωθούμε σε αυτά. Ή το κάνει, δεν το κάνει. Άρα έξι. δεν θέλουμε να το κάνουμε. Βγάζω εγώ το συμπέρασμα. Έμα έτσι βιαστικά ναι, δεν το κάνω. Τι θες. Θέλω κάτι να το συζητήσουμε. Καλά, να, να περάσουν και τα χέρια. Όχι με λέξει oh. που δεν καταλαβαίνουμε. Και... Ποιε είναι οι λέξει που δεν καταλαβαίνουμε. Αυτά δεν τα ο κόσμο. Τι είναι ο πορτουνισμό, ρεφορενισμό και αυτά. Ο πορτουνισμό είναι. Ό,τι κάνει ο Σύριο. Ποιε άλλε λέξει. Αυτά τα αυτά. Δεν τα καταλαβαίνω. Να συνοηθούμε mm. κάπου. Πώ θα πάμε όλοι μαζί, αν δεν συνοούμαστε. Δεν μιλάμε την ίδια Αρκεί που καταλαβαίνει τη μείωση μισθού. Ναι, αυτό, να λέμε μείωση μισθού. Μιλάμε για τα ερευνητικά, πούμε. Τον υποκατώτατο, <Μη> αφαιρεσί, <συστά> <ας> πούμε, <συστά> τον υποκατώτατο ε, μισθό, πω, αν τον καταλαβαίνετε. Δεν το καταλαβαίνετε. Όταν όμω <συστά> παίρνει 2 ευρώ την ώρα όλο για να είναι σε καφετέραιο να σερβίρει. <συστά> το καταλαβαίνει. Αυτό αυτό αυτό. Το καταλαβαίνει. Άλιστα. Αλλά να με αυτά τα λόγια. Λοιπόν. Όχι υποκατώτατο. Το θέμα είναι ότι είναι κάποιο <συστά> που δεν κάνει Το πρόβλημα που δεν γίνεται κάτι δεν καταλαβαίνουν λέξει. Γιατί δεν συννοούμαστε. Μάλλον. Και αυτό. Λοιπόν, εδώ ένα φίλο λέει: θα διαβάσω μερικά μηνύματα. Πριν από 21 λεπτά ήμασταν <συστά> πορνοδιαστροφικοί. <συστά> Δεν ξέρω τι συνέβη πριν 20 λεπτά. Μπορεί να είμαστε ακόμα, αλλά θα είμαστε. Όπω λέει και μια άλλη εδώ η Αθηνά, κράτα τόλμη και θα γίνει το μεγάλο πείδημα. Κρατάω. Βαστάω. Και για το θέμα του καμίνη νωρίτερα, φυσικά ο Ελληναρά δεν θα πήγαινε τον καμίνη που πέταγε έξω του αστέγου και από το roof ενώ χιόνιζε. Δεν θα το όλη, και αυτό. θα πει για τη ρόδα. Έχουν κολλήσει με τη ρόδα. Δεν πειράζει. Άλλο ένα μήνυμα από το. Ένα είναι, αριστεία, είναι αρκετό για να βγάλει κανεί. Ε... Συμπεράσματα. Ναι. ναι. Μερικέ φορέ. Επειδή δεν βλέπω από κάποιον που εμπιστεύομαι μια ενημέρωση για το σκάνδαλο τη Νοβάρτη, μήπω να με συνημερώσετε εσεί. Βλέπω από το παραδοσιακά μίδια δεν γράφουν τίποτα. Τώρα εμεί εδώ δεν έχουμε τέτοιο χαρακτήρα Δεν ενεργοτικό. έχουμε τέτοιο χαρακτήρα. Βείτε, Βέβαια δείτε, Μια λαμογιάιδα. Εκεί τη Δημοκρατία και μογιά, Μην, ναι, τώρα... ναι, παίζουν διάφορα, είναι μια υπόθεση. Μην πέσουμε επίσης... από τα σύννεφα τώρα με κάναν πρώην Βεργιά. Υπουργό Υγεία. Έκανε Αυτά μετά, φοβάμαι τώρα τη δομάδα, εγώ. Ε. Με ομάδα, με την κεροβάση. Αλλά είπαμε να μην τα πιάσουμε τώρα όλα αυτά. Μην το... δούμε κανέναν Υπουργό Υγεία πρώην τη Νέα Δημοκρατία φοβάμαι και τώρα και πέσουμε από τα σύννεφα. Δεν ξέρω. Με... Με... Αν είσαι Έχι... στα σύννεφα, θα πέσει. Ναι, σωστό. Τα σύννεφα σωστό. δεν κρατάμε πολύ βάρο. Το θέμα είναι πώ ανεβαίνει κανεί στα σύννεφα. Ναι. Όταν έχει να κάνει με όλο αυτό που βλέπουμε εμεί. Αυτά σα ανεβάζουν. Αυτά τα σκάνδαλα σα ανεβάζουν. Όχι, ανεβαίνουν εκ... πριν από τα σκάνδαλα όλοι στα σύννεφα και πέφτουν μετά όταν πάθουν κάτι. Α. Να κλείσουμε πάλι με ένα ρεντάρμι. Έναι, δεν πρέπει. Κράσινα ή, για. Μα έλειψε σε αυτή, τη... εδώ. σε αυτή την εκπομπή. Δεν ακούσαμε. Λίγο Κράσινα για. Τώρα θα το πω να σα το πω. Να το δω μάλλον. Να ρωτήνα για σβησέ ή να διαβάει. Κράσινα για αρμίγια. Τι σημαίνει. Κόκκκινο στρατό. Αλλά η χοροδία είναι Αλεξανδρόφια. Ε, μας έχουν μείνει τα κομμάτια Υπάρχουν και φοβερά βίντεο και στο YouTube Για όποιον είναι έτσι πιο φανατικός ε, Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε Από αύριο και μετά εμείς θα πούμε τα υπόλοιπα Γεια σας